Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησίας τη Ελλάδος 89,5 Η Άλλη Φωνή στα FM Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. <Τι> Λόγοι <Τι> από τον ιερό Άθωμα. <Τι> Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Βαδίζοντας αγαπητοί ακροατέ την ιερή και ωραία αυτή περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ας σε μία λέξη της μεστής νοημάτων υψηλών ευχής του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που λέγεται 500 φορές σε όλη την ψυχοφελή αυτή περίοδο της Σαρακοστής. Στη γνωστή κατανυκτική περιεκτική και μεστή νοημάτων ευχή του Οσίου εφρέμ του Σύρου, Παρακαλούμε τον Κύριο να μας λυτρώσει από τα πάθη της αργίας, της περιέργειας, της φιλαρχίας και της αργολογίας. Εμείς θα σταθμεύσουμε απόψε στο τελευταίο. Με βάση την αγιογραφική και αγιοπατερική παράδοση, θα αναφερθούμε στα συγκεκριμένα αμαρτήματα της γλώσσας, αλλά και στα πάθη που σχετίζονται με αυτά και στα οποία έχουν τις ρίζες τους, όπως είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία, η φιλοδοξία και η αυτοπροβολή. Έτσι φρονούμε καλούμεθα να μιλήσουμε για αλλαγή νοοτροπίες για να αποκτήσουμε αληθινή ορθόδοξη ανθρωπολογία και γνήσια θεολογία. Σημαντικό πρόβλημα καθίσταται όχι η ανθρώπινη ευώληστη κατάσταση αλλά η δικαιολόγηση μιας λαθεμένης ανθρωπολογίας και λίαν κοσμικής νοοτροπία, ότι εμείς έτσι είμαστε δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά είναι για και τα λοιπά γνωστά. Είναι πολύ διαφορετικό μία μικρή ή μεγάλη πτώση να είναι αποτέλεσμα δυναμίας, παρασυρμού και αγνωσίες κι άλλο να είναι από όρια πεπιθήσεως, καρδιακής διαθέσεως και αδιάντρωπης τόλμης. Έχει ιδιαίτερη σημασία όταν πάσχει μεγαλη πτωση να ειναι αποτελεσμα δυναμιας παρασυρμου και αγνωσία, κι αλλο να ειναι απο ορια πεπιθησεως καρδιακης διαθεσεως και αδιαντρωπης τολμης εχει ιδιαιτερη σημασια οταν πασχει η προθεση και η διάθεση του ανθρώπου και διακατέχεται από νοσηρή νοοτροπία. Άλλο να αγωνίζεσαι και να πέφτεις κι άλλο να μην θεωρείς ότι πρέπει να αγωνίζεσαι κατά της αμαρτίας. Ακόμη χειρότερο να επιμένει κανείς την αμαρτία και μάλιστα να τη θεωρεί φυσική και λογική, να παρουσιάζει ισχυρέ προφάσεις και έτσι ποτέ να μη ειλικρινά μετανοεί. Αναφερόμενοι στη γλώσσα, κύρια τονίζουμε την κακή χρήση της γλώσσας λόγω υπαρχουσών παθών. Η γλώσσα εκφέρει τον λόγο που είναι μοναδικό χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο και αξίζει και για μόνο αυτό να ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Θεό. Ο Λόγος είναι συνδετικό κρίκος μεταξύ των ανθρώπων. Δυστυχώς κατάδυσε στοιχείο από σύνδεσης, φιλονικίας, ψυχρότητος και απομονώσεως των ανθρώπων. Ο Λόγος χαρακτηρίζει την κοινωνικότητα, συναναστροφή, συνομιλία, διάλογο, επικοινωνία και κριτική και παρουσιάζει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Το ύφο, η χρειά, η ποιότητα, ακόμη και ο τόνος του Λόγου, φανερώνει συχνά το ύφος του ομιλούντο. Η καλλιέργεια του Λόγου δημιούργησε από νωρί τέχνη, υψηλή δημιουργία και πολιτισμό. Γέννησε μεγαλόπνοη ποίηση, ανώτερη φιλοσοφία, καταπληκτική θεολογία, θεοκίνητη ημνογραφία από μεγάλα πνεύματα. Ο Ευαγγελικός Λόγος, ο ζωιφόρος, ο Χαριτωμένος και ο Ζωοπάροχος, ευλογία, γιάζει, εμπνέει και ανασταίνει τον πεσμένο άνθρωπο. Ο Προφητικός Λόγος, κύρια ήταν κ ο αποστολικός λόγος ήταν η Ιεραποστολή προς γνώση της αλήθειας. Ο λόγος των μαρτύρων ήταν ακλόνητη, θαραλέα, τολμηρή πίστη των Σταυρών στη Θέντα Χριστό. Ο λόγος των Αγίων Πατέρων ήταν ομολογιακός, δογματικός, εμεινευτικός του Ευαγγελίου, θεοκίνητος και θεοφώτιστος προς οικοδομή του πληρώματος της Εκκλησίας. Ο λόγος των νοσίων υπήρξε πάντα λιτό ξεκάθαρος, σημαντικό. Ο Λόγος έγινε ένδακρυς, κατανοητική καθαρή προσευχή στον Τριαδικό Θεό, τους Αγγέλους, το Σταυρό, την Παναγία, τον Τίμιο Πρόθρομο, τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους, τους Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, τους Μάρτυρες και τους Σωσίους. Ο Λόγος έγινε κήρυγμα μετανοίας, νουθεσίες, επιστροφής, στηριγμού παραμυθίες, Ερμηνεία και καθοδηγήσεως. Ο ίδιος αυτό όμω λόγος από τον πρώτο εκείνο π Έγινε λόγος παρακοή πλάνης, δικαιολογίες, αντιλογίες, ψεύδους, απάτης και απώλειας και καταστροφής. Στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε συχνά το λόγο της αποστασίας, της ανταρσίας, της βλασφημίας, της ανυπακοής και της κακολογίας των ανθρώπων. Στην Καινή Διαθήκη συνεχίζεται η παράχρηση και η κατάχρηση της γλώσσα, αλλά και ο λόγος της πίστεως, της αληθείας, της ευχαριστίας και δοξολογία, όπως των μαθητών του Κυρίου των Αγίων Ευαγγελικών Γυναικών, του μετανοήσαντος ληστή παρά το Σταυρό του Κυρίου. Ο λόγος μη χρησιμοποιούμενο ορθά προς επικοινωνία αγάπης και πραγματική συνενόηση, λόγω του πολλού εγωισμού και της δαιμονοκίνητης υπερηφάνεια, δημιούργησε ακαταστασία, ταραχία, ασυνεννοησία, φιλονικία, διαίρεση και σύγχυση, όπω τότε στον πύργο της Βαβέλ. Η πυργοποιία της Βαβέλτης τυχώς εντατικά συνεχίζεται. Οι άνθρωποι συνεχίζουν αλλαζονικά την κατασκευή ενός πύργου που ποτέ δεν τελειώνει, μένοντας ανικανοποίητη, ανολοκλήρωτη, ασυνεννόητη και συγχυσμένη. Η ορθή χρησιμοποίηση της γλώσσας ωφελεί, ελευθερώνει και ειρηνεύει τον άνθρωπο και αντίθετα η κακή χρήση της τον ζημιώνει, τον φυλακίζει, τον ταράζει και αγχώνει. Χρειάζεται λοιπόν απαραίτητα άμεση αλλαγή νοοτροπίας για να ανατραπεί μια κακή συνήθεια. Η ίεση δεν επέρχεται με πρόσκερες καλές σκέψεις, αλλά με γενναίες αποφάσεις, με χειρουργικές επεμβάσεις προς εκκρίζωση παθογόν εσωτερικής αιστείας, που έχει από καιρό δημιουργήσει μια εντελώς λαθεμένη νοοτροπία, που βασίζεται σε εγωπάθειες, απόλυτα δικαιώματα, υπερφύελες, υπερφύελες αυτονομίες, αταπείνοντες ιδιοτροπίες, και ανορθόδοξες ιδιορυθμίες. Μιλούμε πλέον για αναγέννηση, αναβαπτισμό, επανευαγγελισμό, επανατοποθέτηση, αναποδογύρισμα άστοχων ιδεών, επαναπροσδιορισμό και επιστροφή μετάνοιας, αγαπήσεως του αγώνος προς αναθεώρηση, εξυγήενση και νέα οριοθέτηση, όπου κέντρο δεν θα είναι ο εαυτός μας αλογαπητός πλησίων. Μιλάμε για συνεχή και μόνιμη ευαγγελική φιλοθεία και φιλανθρωπία για αδελφοσύνη και ένωση, θυσιαστικότητα, γνίαση, αταπείνωση, κρατά ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει, «Εγκάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει». Από τα ίδια σου τα λόγια θα δικαιωθεί και σωθεί αν είναι τα πρέποντα, ωφέλιμα και θεάρεστα, και από αυτά θα καταδικαστείς και ακολαστείς, αν είναι ανώσια, ανάρμοστα και ανέσχυντα. Ο λέγει. Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης. Ανάλογα με τη χρήση της γλώσσας μπορεί να θανατώνει, να είναι ανασταίνει. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα σπάει, λέει σοφά ο λαό μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στα περίφημα ποιήματά του, στην ησυχία του πόντου, έπειη σε αυτόν λέγει χαρακτηριστικά. Μικρή είναι η γλώσσα αλλά τίποτε δεν έχει τη δυναμή τη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που είχε χρυσή γλώσσα που αντού και πάντοτε ήξερε πολύ καλά τι έλεγε, λέγε στους ωραίους κατηχητικούς του λόγους. Η γλώσσα είναι το πιο επιτίδιο όργανο του δαίμονα για την απάτη και την απώλεια του ανθρωπίνου γένους. Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τη μεγάλη επικενδυνότητα της γλώσσα και την απαραίτητη ανάγκη να τη θασέψουμε και συγκρατούμε όταν τη χρησιμοποιούμε. Είναι καλό να εξετάζουμε πότε πρέπει να μιλάμε και πότε όχι. Δεν χρειάζεται πάντα να μιλάμε, πολύ περισσότερο να περισσότε να συλλογιζόμαστε πρώτα τι θα πούμε. Χρειάζεται και να σιωπάμε. Χρειάζεται και να ακούμε. Στο αγιώρο λένε: Όποιο είναι έξυπνο κάνει το χαζό. Χάρη τη αγάπη, τη ενότητα, τη ειρήνης αξίζει και να σιωπούμε. Ένα σοφό λέγει: Ο καλό Θεό μα έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα. Πιο πολύ να ακούμε και πιο λίγο να μιλάμε. Εμεί κυκλοφορούμε σαν να έχουμε δέκα στόματα και κανένα αυτή. Μιλά ο άλλο και δεν τον ακούμε, δεν τον παρακολουθούμε διόλου. Σκεπτόμαστε τι θα πούμε εμείς. Έτσι δεν επικοινωνούμε όμως. Έχουμε παράλληλους μονόλογους, όπως έλεγε ο ποιητής Γιώργος Εφαίρης. Επιστρέφουμε από μία συζήτηση μόνη, ανωφελής, απερίσκεπτη, μένοντας εγωιστικά στην ιδεολογία μας, την πεποίθησή μας, τον υπερφίαλο ατομισμό μας. Η προσοχή στο στόμα μας, μας ελευθερώνει από αμαρτιών. Κατά τον σοφό ως φυλάσει το εαυτού στόμα, τηρεί την εαυτού ψυχήν. Όποιος δηλαδή συγκρατεί, προσέχει, προφυλάγει το στόμα του, προστατεύει την ψυχή του. Και ο σοφός σειράχ θα πει «Το αργύριόν σου και το χρυσίον σου κατάδυσον και τις λόγους σου ποιήσων ζυγών και σταθμών και το στόμα της σου ποιήσων θύραν και μοχλών». Να φυλάγει καλά, λέγει το ασίμι και το χρυσάφι σου, μα πιο πολύ να μετρά και να ζυγίζει τα λόγια σου και να κλείνει το στόμα σου και μάλιστα να του συρταρώνει. Ο ίδιο ο σοφό σειράχ συνεχίζει. Τι δώσει με επί το στόμα μου φυλακίν και επί το χυλαίων μου σφραγίδα πανούργων, ή να μην πέσω από αυτή και η γλώσσα μου απολέσει με. Ποιο θα μου φρουρίσει το στόμα μου και τα χείλια μου, ποιο θα τα σφραγίσει καλά, για να μην πέσω σε σφάλματα, και η γλώσσα μου να μην γίνει αφορμή τη καταστροφή μου. Αξίζει, αδελφοί μου, να μα διακατέχει όλους αυτή η καλή αγωνία, η σταθερή ανησυχία και η μόνιμη αγωνιστικότητα για τη διαφύλαξη των λόγων μας, που πράγματι αποτελεί αλάνθαστη πορεία πνευματικής καλλιέργειας και ευημερίες. Μια τέτοια προσεκτική στάση φανερώνει, φανερώνει άνθρωπο πιστό που αγωνιά για τη σωτηρία του και εργάζεται συστηματικά για την κατλητέρευση του εαυτού του και την πρόοδό του. Αγαπών ζωήν αυτού κατά τον παροιμιαστή. Όποιος αγαπά πραγματικά τη ζωή του φυλάγει προσεκτικά το στόμα του. Φιδόμενος και λέω νοήμον έση, πάλι κατά τον παροιμιαστή. Έξυπνος είναι λέγει, όποιος προσέχει τα χείλια του και μετρά καλά τα λόγια του. Η συγκράτηση της γλώσσας θα δώσει πολλά καλά αποτελέσματα. Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης, δε κρατούνται σε αυτής, έδονται τους καρπούς αυτής, λέγει ο σοφός παροιμιαστής. Η γλώσσα μπορεί να θανατώσει και να αναστήσει. Όσοι θελήσουν και μπορέσουν να συγκρατήσουν τη γλώσσα τους, θα γευθούν γλυκούς καρπούς. Η σιωπή δηλαδή δίνει ορισμένες φορές θρεπτική καρποφορία. Από καρπών στόματος ψυχή ανδρός πληστήσεται αυτόν. Από τα καλά λόγια του καλοκάγαθου ανθρώπου που εξέρχονται σαν γλυκοί καρποί, χορταίνει και φρένε τη ζωή του. Ήεσοι γλώσσε δέντρου ζωή, οδε συντηρών πληστήσετε πνεύματο. Όποιος θεράπευσε, λέγει πάλι ο παρομοιαστή, είναι σαν να βρήκε. Όποιο θεράπευσε τη γλώσσα του, είναι σαν να βρήκε για τη ζωή του ευσκεώφιλο δέντρο. Γιατί αυτός που αγωνίστηκε να τη συγκρατήσει τη δροσιά αυτού του δέντρου, θα χαίρεται μεγάλη πνευματική αγαλίαση για πάντα. Αποφυλάκη. Σπρώχνεις με από φυλακής σπρώχνεις ερπίσαλ το Ισραήλ επί των κυρίων σε Ασωμάτου τεγαστρό που γεννήτωρου. Η προφήτε, κύριε, η τόσο πνεύματη έμπνευσε. Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφό Θεός στην Καθολική Επιστολή του αναφέρει «Όποιος κατάφερε να γλιτώσει από τα πτέσματα της γλώσσας έφτασε στην τελειότητα και αυτός μπορεί τώρα να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα». Είναι πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή της κακής γλώσσας από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Λέγεται πως το φίδι φοβερό κεντρή έχει τη γλώσσα του όμως φοβερότερη είναι η κακή γλώσσα κακού ανθρώπου. Λέγεται και πράσινη σάβρα, αλλά χειρότερη είναι η γλώσσα του φλιέρου. Ενώ σκορπιού το δάγκωμα θεραπεύεται, ενώ ο κακός λόγος φλιέρου δηλητριάζει τον πλησίον του. Τη φωτιά, τη φωτιά σβήνει το νερό, την κακή γλώσσα όμως δύσκολα να σιγάσεις. Ένα άγριο άλογο το δαμάζει του χαλινάρι, κακή γλώσσα κανείς δεν μπορεί να δαμάσει. Ένα άγριο θηρίο εύκολα ημερώνεται, γλώσσα κακή πολύ να ημερώσει. Τίποτε χειρότερο στον κόσμο δεν είναι από μια κακή γλώσσα που συγκρούει. Συγκρούει σπίτι με σπίτι, παιδιά με γονεί, αδέλφια με αδέλφια, όλα τα κακάδια τη γλώσσα. Είναι υπερβολικός ο Άγιο. Ο Άγιο Ιωάννης ο Χρυσόστομος συχνά στι ομιλίε του ασχολείται με το θέμα μα. Έτσι στην ερμηνεία των ψαλμών και στην εξήγηση του Δαβητικού Στίχου που λέμε σε κάθε Εσπερινό, Θού, κύριε Φυλακίν, το στοματί μου και θύραν περιοχή περί μου, λέγει. Υπάρχει καιρός που σιωπούμε και καιρός που μιλούμε. Δεν θα πρέπει μόνο να σιωπούμε, αλλά και να μιλάμε κατάλληλα και ορισμένα και μάλιστα με χάρη, γιατί η γλώσσα είναι το μέλος που μας έδωσε ο Θεός, Κύριε, για να Τον δοξάζουμε. Και συνεχίζει. Πολύ είναι οι δρόμοι της απώλειας που μας οδηγεί το στόμα. Υπάρχουν όμως και δρόμοι σωτηρίας που μας πηγαίνει η γλώσσα. Εμείς πρέπει να γίνουμε οι φύλακες και οι για το που θέλουμε να κατευθυνθούμε. Ο υπέροχο Χρυσόστομο ωραιότατα συνεχίζει. Η έλλειψη, η έλλειψη ελέγχους, ελέγχου τη γλώσσα είναι αιτία πολλών κακών. Η γλώσσα μπορεί να μιμηθεί τη γλώσσα του Χριστού, όταν αποκτήσει επίοικια και προότητα. Τη γλώσσα του πιστού μπορεί να δέσει μόνο η δηλία και η απιστία, όταν είναι να ομολογήσει τον Χριστό και κανεί άλλο. Να αγωνιστούμε να λιένουμε τη γλώσσα μα. Δεν μα την έδωσε ο Θεό για να κατηγορούμε ένα τον άλλον αλλά για να τον υμνούμε. Φύλαξε καθαρή τη γλώσσα σου από εσχρά βριστικά λόγια, βλασφημίας και επιορκίες. Να ντραπείς την τιμή που την τίμησε ο Θεός και να μην την κάνει όργανο αμαρτίες. Πριν από όλα τα άλλα μέλη, αυτή να χαλιναγωγήσουμε γιατί μπορεί να μας κολλάσει. Ένας απλός λόγος που υπόθηκε κατέστρεψε ολόκληρα σπίτια και ψυχές βούλιαξε. Είναι δυνατόν μια χρηματική ζημιά κανεί να τη διορθώσει. Ενώ όμω, λόγω που ξέφυγε, δύσκολα να τον ξαναπάρει πίσω. Μήπω ο Άγιος Χρυσόστωμο μιλάσε να μα βλέπει και ακούει και να είναι συγχρονό μα, στο ίδιο πνεύμα μιλά και ο Μέγα Βασίλειο. Συχνά η πρόχειρη και πονηρή γλώσσα μαγειρεύει αμαρτία. Είναι γεμάτη η ζωή μα από αμαρτήματα τη γλώσσα που προτρέχει και οργίζεται. Ο σοφό ιεράρχη τη καποδοκία αλλού προσεκτικά θα πει. Απαραίτητο ο λόγο από πολυχρόνια σιωπή. Προσωποφυγή πλανεμένων αντιλήψεων και εντυπώσεων, αλλά και προσωπολογία κατάλληλη. Τα λόγια εικονίζουν την ψυχή μα. Οι βιωματικοί και καθαροί λόγοι είναι δραστικοί και πιστικοί και μπορούν να μα βοηθήσουν μερικέ φορέ περισσότερο από του γραπτού γνωστού λόγου. Ο λόγος να περισσεύει από την ωραία ζωή μα, όπω από το ύφασμα το κρόσε. Το ριάκι που φέρνει η γλώσσα έξω μαρτυρεί την ποιότητα τη πηγή αφού και ο Χριστός λέγει ότι από την καρδιά του ανθρώπου προέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φονικοί και αμαρτωλοί. Από τους καρπούς γνωρίζεται το δέντρο και από τους λόγους ο άνθρωπος. Δεν είναι αδελφοί μου αγαπητοί παραστατικός, βαθυστόχαστους και καταπληκτικός ο πολύ μέγα Μέγας Βασίλειος, ο τρίτος των Αγίων Τριών Ιεραρχών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για να αρκεστούμε μόνο σε αυτούς μιλά και αυτό σε εύγλωτα, χαριτωμένα και σπουδαία, για την τεχνίτρα και πλανεύτρα γλώσσα λέγοντα. Η γλώσσα όταν δεν κατευθύνεται από τη λογική είναι εκείνη που προκαλεί τα περισσότερα ολιστήματα στους ανθρώπους. Ριάκια γλυκερά να βλύζει ο εύγλωτος και φραδής ενώ το απρόσεκτο στόμα γεννά αφαυλότητες. Τη γλώσσα να τη συγκρατεί με μέτρο γιατί είναι πιο εύκολη στη βλάβη. Κερδίζει όταν την κινείς καλά. Τίποτε δεν συγκρατεί τη γλώσσα εκείνη που βιάζεται πολύ να μιλήσει, Ούτε άνθρωπο, ούτε χιονόπτωση, ούτε φουσκωμένο ποτάμι, ούτε κανένα εμπόδιο. Όποιο κατάφερε να υποτάξει τη γλώσσα του είναι πιο ανώτερο από όλου του σοφού. Η γλώσσα μπορεί να γίνει δηλητηριώδη, να ξερνά κακό, το κακό γυμνό, την ορμή να βράζει, τον άνθρωπο να βγάζει από το νου του, να κρύβει μέσα του δολερά νοήματα, να λέει πλανερά ωραία λόγια, να βγάζει τη μισή κακία. Έτσι γράφει ένα του κλέγοντα για τα πάθη τη ψυχή του και την ανθρώπινη μεταλλαγή και κακία. Τι να πούμε τώρα εμείς, όταν μάλιστα λέγει αλλού πως κι όταν ακόμη η συνείδησή σου είναι καθαρή, πρόσεχε τη γλώσσα σου γιατί είναι ασυγκράτητη. Όμως ας δούμε πιο συγκεκριμένα και πρακτικά τα πολλά αμαρτήματα της γλώσσας που μας δυσκολεύουν με τους συνανθρώπου μας, τον εαυτό μας και τον Θεό μας, να δούμε ποιες είναι οι αφορμέ και ποιά τα αποτελέσματα και να δούμε πώς μπορούμε να θεραπευτούμε. Όταν αδελφοί μου ο λόγος του ανθρώπου δεν είναι το ναι ναι και το ου κατά το Ευαγγέλιο τότε περιπίπτει σε διγλωσία, σε διπροσωπία, σε ανιλικρίνεια και υποκρισία και ψευδολογία. Το ένα φέρνει το άλλο. Δεν επιτρέπεται να έχουμε δύο ή περισσότερες γνώμες, απόψεις ή προτάσεις επί του ιδίου θέματος και να λέμε στον ένα και άλλα στον άλλο και κατόπιν εκτιθέμεθα και οι άνθρωποι δικαιολογημένα τότε να μην μα έχουν εμπιστοσύνη, να μην θεωρούν σοβαρού. Και εμεί να παραπονούμεθα κατόπιν, ενώ εμεί ουσιαστικά είμεθα οι προτέτοιοι με τη διγλωσία και τη φοβερή διπροσωπία που ποτέ δεν μπορεί να ανήκουν σε ένα χριστιανό. Παρόμοια, όταν με πλάγια λόγια και μέσα, ανιλικρινοί, πονηρά, ψευδοί και μεθοδευμένα, προσπαθούμε να επιτύχουμε κάτι σκοπεύοντα ή στοχεύοντα το όποιο κέρδο ή παρουσιάζοντα ένα πλαστό εαυτό, φορώντα προσωπείο, προ επιτυχιών εργασιακών. Η φαρπαγή συνενέσεων και δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, φερόμεθα ω διπλωμάτε, ω ανταγωνιστέ, ω φτηνοί κερδοσκόπη και όχι ω φίλοι και αδελφοί, ω τέκνα Θεούτζοντο. Η έλλειψη εχεμήθεια ειλικρίνεια ονομάζεται ακριτομηθεία, σημαίνει ομιλία δίχως κρίση, στη φλιαρία, απερίσκεπτη αποκάλυψη μυστικών που κάποιο μα εμπιστεύθηκε και μα άνοιξε τιμώντα μα την καρδιά του ακόμη την άκερη και άσκοπη διοχέτευση πληροφοριών σε ξένα πρόσωπα, παρότι μας ζητήθηκε να τα φυλάξουμε και έτσι να εκθέτουμε απρόσεκτα τους άλλους, γιατί δε θέλουμε να προσέχουμε το στόμα μας. Η καταλαλιά καταδικάζεται αυστηρά από όλους τους Αγίους Πατέρες μας, ως αμαρτωλή κακολογία, Εμπαθή κατακρευγή πράξεων συνανθρώπων μας, λόγι βαρύ σε βάρος άλλων, δυσφήμιση, διαβολή κάποιων λαθών στη συνείδηση τρίτων. Όπως και η κατάκριση, η αυθαίρετη και αναρμόδια καταδικαστική κρίση εναντίον περισσότερο προσώπων, αρνητική του κρίση, αποδοκιμασία, ως επιλήψιμων, αξιόμεμπτων και αξιοκατάκριτων. Η αμαρτία αυτή είναι μεγάλη γιατί ο άνθρωπος κατακρίνει και καταδικάζει τον αδελφό του, δίχως να γνωρίζει τι συμβαίνει στην καρδιά του, αν μετανόησε και πια η κρίση του Θεού, κατακρίνοντας παίρνουμε τη θέση του Θεού καταδικάζοντας. Η Αγία Συγκλητική λέγει πως όχι μόνο να μη κατακρίνουμε, αλλά ούτε και να ακούμε κατακρίσεις, γιατί έτσι γινόμαστε δοχεία ξένων κακών και βρωμίζουμε την ψυχή μας, αποκτούμε ακάθαρτους λογισμούς, λεκιάζουμε την προσευχή μας και υποπτευόμαστε τους συνανθρώπους μας». Πρέπει λέγει να προφυλάχουμε τη γλώσσα και την ακοή μας, για να μην λέμε τίποτε το κακό για τον πλησίον, ούτε να δεχόμαστε γι' αυτόν. Αποτέλεσμα της θεομίσης της κατακρίσεως είναι ο στιγματισμός του κατακρινόμενου, ο διασυρμός του που τον οδηγεί πικραμένο, απογοητευμένο και πονεμένο, στην απομόνωση, στο περιθώριο, την αποξένωση, τη μελαγχολία και την απογοήτευση. Την κατάκριση και τον στιγματισμό συνοδεύει συχνά ο εμπεγμός, ο εξευτελισμός που καταταλεπορεί αυτών αυτόν που τον δέχεται, τον δραυματίζει ψυχικά βάναυσα και δημιουργεί συμπλέγματα μείων Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο γιος του Νόεχαμ ενέπεξε τον πατέρα τους, τους αδελφούς του και γεύθηκε επικρό πόνο για τη θρασίτητα της γλώσσα του, του και το άπρεπο γέλιο του όπως αναλύει ο Όσιος Εφραίμος Σύρος, ο άγιο των δακρύων και τη μόνιμης κατανήξεω που λέει, Ο Χαμ κατεστράφει από το στόμα του και τον περιγελό του. Ο διαλόγων εξευτελισμό είναι αναξιοπρεπή πράξη, όπου εκμηδενίζει κανεί εύκολα τον αδελφό του. Διασύρει το πρόσωπό του, το κατακεραυνώνει, το κάνει σκουπίδι, το ποδοπατεί, το λιώνει, το απαξιώνει πλήρω και το εξαφανίζει. Το εξευτελισμό συνήθω προηγείται ηρωνία, ο χλεβασμό, η κοροϊδία. Η περιφρονητική αστιότητα, η κακόβουλη ερώτηση, το περιπεκτικό πείραγμα, με σκοπό την υποτίμηση, τον με τρόπο διασυρμό προς εξουθένωση και εξουδένωση. Η ειρωνία ακόμη είναι να επενείς υπερβολικά κάποιον, ενώ ουσιαστικά τον περιφρονείς, τον ταπεινώνεις και τον περιγελάς. Λέγουν ότι οι εφυείς είναι ήρωνες, δεν είναι αλήθεια, δεν συμφωνούμε. Ο δαίμονας παρακινεί, παρακινεί χάρη να αστιότητος κάποιον ερωνεύεται κάποιον. Ο σοφός λέγει πως μέσα στην ηρωνία κρύβεται βλάβη και για τον ηρωνεύοντα και για τον ηρωνοβόμενο. Αυτός που πε, περιγελά συνέχεια τον συνάνθρωπο λέγει παρορχίζει το δημιουργό του γιατί η ηρωνία που γίνεται σε ένα άνθρωπο στρέφεται στον πλάστητο. Όταν πάλι κάποιος υπερβολικά κολακεύει κάποιον με παχιά και ανόητα λόγια με σκοπό να αποσπάσει εύνοια, συνένεση, δώρα ή όποιο άλλο κέρδος αμαρτάνει. Έτσι διαγείρει τη ματαιοδοξία του, εξάπτει την υπερηφάνεια του. Τον κάνει να πιστεύσει κάτι που δεν είναι. Τον εξαπατά, ψεύδεται, τον καλοπιάνει, τον περιποιείται με ιδιοτέλεια και συμφέρον. Επίψ, επίσης, επίψωγο είναι ο πρόχειρος και εύκολος χαρακτηρισμός προσώπων, τα οποία ίσως δεν γνωρίζουμε καλά, από προδιάθεση, κακή πληροφόρηση, κακή αντίληψη, για το οποίο όμω εκφράζουμε άκρητε και επιπόλαιε εκτιμήσεις, μερικέ φορέ πολύ Δεν φανερώνει η πνευματική υγεία και η αληθινή χριστιανική αγάπη, η βιαστική ετικετοποίηση αδελφών μα έστω ακόμη και για κάποιο του σωματικό ελάττωμα, όταν τα όποια κουσούρια γίνονται αφορμή για πικρά παρατσούκλια. Όπω είναι η κολακή εφάμαρτη, έτσι και ο άκερος ή συνεχή υπερβολικό έπαινο δεν ωφελεί πάντοτε. Ο έπαινο μπορεί να οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Ο έπαινος μπορεί να κλέψει το μισθό της αγαθοεργίας. Ο έπαινος μπορεί να παγιδεύσει σκληρά τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει σε περιπέτειες. Δεν χρειάζεται δηλαδή ποτέ να επαινούμε. Δεν θα επενέσει ο κηδεμόνας το παιδί του που πρόοδευσε στα μαθήματα ή ο δάσκαλος το μαθητή του ή ο σύζυγος τη σύζυγο για το ωραίο φαγητό. Ασφαλώς ναι, αλλά όχι υπερβολές, γιατί τότε δεν θα γινόμαστε πιστευτοί. Ο δίκαιο, κατάλληλο και πρέπον έπαινο είναι απαραίτητο. Χρειάζεται όμως διάκριση, φιδό, προσοχή, τρόπος, αρμοδιότητα. Αν κάποιος είναι απελπισμένος, δεν θα τον επιτιμήσουμε, αλλά θα τον επενέσουμε. Θα του μιλήσουμε για τον παράδεισο και όχι για την κόλαση. Η στενοχώρια, η θλίψη, η αποκαρδίωση, η αγνωμοσύνη, η απόγνωση από συγγενικά, φιλικά, γνωστά πρόσωπα, ποτέ δεν θα πρέπει να ανοίξουν το στόμα μα. Να το στόμα μας για να τα καταραστούμε. Η κατάρα σημαίνει εμπάθεια, εκδικητικότητα, κακόβουλη διάθεση, να πάθει κακό κάποιος που δεν μας φέρθηκε καλά. Να πάθει δηλαδή κακό άλλος για να ευχαριστηθούμε, να ικανοποιηθούμε. Αυτό δείχνει κακεντρέχεια, μη συγχωρητικότητα, κακότητα ψυχής. Ο Χριστός είπε πάντα τους πάντες να ευλογούμε και ποτέ να μην καταριόμαστε. Δυστυχώ μπορεί ορισμένες φορές οι κατάρες να φέρουν κακό μεγάλο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος λέγει πως κατά τον Απόστολο Παύλο απλώς μόνο όσοι κακολογούν δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού πόσο περισσότερο ένοχοι και βαριά μαρτάνοντες είναι όσοι με μίσος, με μίσος καταργούνται τους συνανθρώπους τους. Ένα μεγάλο επίσης κακό της γλώσσας είναι ο γογγισμός. Η γνωστή αυτή καθημερινή γκρίνια. Όλοι γκρινιάζουν για όλα, αποφεύγοντας όμως να διορθώσουν βασικά πράγματα που είναι καθαρά δική του υπόθεση. Μπορεί να έχουμε και δικαιολογημένα παράπονα για κάποια ζητήματα και μην είναι αποτέλεσμα χαριστίας. Μπορεί όμως να εκδηλώνεται μια γκρίνια υπόκοφα, ύπουλα, ύποπτα, αγανάκτηση, γιατί δεν μας έρχονται όπω τα θέλουμε, γιατί δεν γίνεται ποτέ το δικό μας, γιατί δεν αλλάζουν οι άλλοι, ενώ εμείς δεν κάνουμε το παραμικρό για να αλλάξουμε έστω και λίγο η γκρίνη αυτή είναι μία λεπτολόγα, έρπουσα με ψημιρία, συνεχές μουρμούρισμα, μόνιμη έλλειψη κατανοήσεως από τους άλλους και ικανοποίηση για ό,τι κι αν γίνεται. Ο γονγκισμός είναι το πάθος, αφού φανερώνει αταπείνω το φρόνημα, μεγάλη ιδέα περί του εαυτού μας, ότι κάτι παραπάνω είμαι, ότι όλοι πάντα πρέπει πολλοί να με προσέχουν και δεν ευχαριστώ και δοξολογώ το Θεό για όσα μου παρέχει. Η γκρίνια είναι θα λέγαμε σαν το σαράκι που καταστρέφει σιγά σιγά και το πιο ωραίο και σχαλιστό ξύλο, και σαν τον γκισό που πνίγει το δέντρο που έχει περιτυλίξει. Η γκρίνια απολιορκεί την ψυχή, απονεκρώνει την καρδιά με τον αρουφά του δυνατού ζωηφόρους κοιμού τη. Η γκρίνια είναι φθορά, μαρασμό, που τυρανά, συζυγίε, φιλίε, συνεργασίε και σχέσει. Ματώνει τι τρυφερέ καρδιέ των παιδιών όταν όλη μέρα του γονεί του να γκρινιάζουν. Ο Γκρινιάρης δεν μπορεί να είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά άνθρωπο του εαυτού του, εγωιστής, ατομιστής, τολώστραγμένος, τραγμένος, αγχώδης, αχάριστος, αποκρουστικός, απομονωμένος και άχαρο. Συχνά ο Γκρινιάρη είναι και ψιθυριστής ή κουτσομπόλης. Αυτός που αρέσκεται σε υπόγεια, ύπουλα και ύποπτα λόγια, σε φημολογίες πραγματικών ή φανταστικών γεγονότων και πληροφοριών, που κάνει τη γλώσσα του, επιτρέψτε μου να πω, σφουγγαρόπανο, σκοπεύοντα να προκαλέσει θόρυβο, σύγχυση, ταραχή, υποψίε, σκανδαλισμού και ανασφάλειε. Ο ψιθυριστής προσπαθεί να επιβληθεί, να δημιουργήσει εντυπωσιασμό με δυοτέλεια κατά την οσυρή του φιλαυτία. Η δηλία και αν ανδρεία του τον κάνει διεκδικητή άδικων δικαίων και άσοφων σοφιών, πλησιάζοντα ομόφρονε και ομοιοπαθεί ή και ευαίσθητου και βάλωτου χαρακτήρε. Δυσεραστημένου ή παραπονεμένου, χρησιμοποιώντα διάφορου τρόπου κολακίε, επένων και ευγενειών και ακόμη απειλών, εκφοβισμών και εξουθενώσεων. Ο ψιθισμό είναι ανέσχυντη πράξη και μπορεί να χρησιμοποιείται από διπλωματίε, προπαγάνδε, συνωμοσίε και μυστικέ υπηρεσίε για να βλύνει τον κόσμο από αρχέ και ιδέε. Αποτελεί μια μορφή τρομοκρατία και βία συνειδήσεων. Το συνεχέ έργο του διαβόλου είναι η διαβολή, ο ψιθισμό η σπορά λογισμών προς, αρμα... προς παρασυρμό και αμαρτία. Δεν αμαρτάνει μόνο ο ψιθυριστής, αλλά και αυτός που παθητικά τον ακούει και τον αποδέχεται, όπως λέγει πάλι ο Όσιος Εφραίμος Σύρος. Μπορεί ο διάβαλο να καταστρέψει αυτόν που σιωπάδει μέσω εκείνο που μιλά και αυτόν που είναι αδύνατο να τον φωνεύσει με το στόμα, τον σφάζει με την ακοή και αυτόν που είναι αθέο, αθώος στην πράξη τον φωνεύει με τους λογισμούς. Αλόγιστη πράξη του στόματος είναι και η προπέτεια. Η πρόωρη, άκυρη, επιπόλαιη, βιαστική. Δίχω να ζητηθεί γνώμη, άποψη και επιθυμία και μάλιστα με τρόπο αγενή, αφθάδη, θρασί, ασυλλόγιστο. Ότι παρά το κύριο το έλεο και πολύ παραφθολή τρώσει, και αυτό φυτρώσεται τον Ισραήλ εκπασώ. και θα υγωλι προφήτε και έρχεστε μισάνδες ατελευτη τον ζούην εκαρπώσαντο τη γαρκτισιδές ποτα παρασε τον τις αντά νιλατρείν βاندا εβανδελικοι στα και σι μορφι Κος δις χικσιορ σας τι σαρκος προς λύπη γαρ και ανέλα Προ τη συναγάπη ύψουμενη και των Ιωμάτων την χάρη να πανδρούμεν εξ αυτού τον Αποστόλου. Κακή συνήθεια που ισχύει όχι μόνο για τους νέου, και προέρχεται από την εντύπωση ότι πάντα υπάρχει δίκιο. Ο προπετής συνηθίζει αυθαίρετα να λαμβάνει το λόγο κατά τις συζητήσεις αλλά και να προκαλεί συζητήσεις, να παίρνει το λόγο από τον συνομιλητή του, να μην παρακολουθεί τις απαντήσεις του άλλου αλλά να επιμένει στη γνώμη του και στην άποψή του που τον κάνει να μην θέλει να κατανοεί αλλά επίμονα να παραποιεί και έτσι να εκνευρίζεται και συνεχώς. Αμαρτήματα ακόμη σοβαρά της γλώσσας είναι η αρχολογία, το να λέει κανείς συνεχώς περιτά, μάταια, ανόφελα και χρίαστα λόγια. Από την πολυλογία λέει ο σοφός παροιμιαστής δεν είναι δυνατόν να μην προέλθει αμαρτία. Η αδιακρισία της γλώσσας κάνει τον ομιλούντα αδιάκριτα λόγια, απρεπή, αγενή δίχως ντροπή και σεβασμό προς τον άλλο να λέει. Αυτό δείχνει και αφέλεια που φέρνει σε δύσκολη θέση τον άλλο και συχνά τον ψυχραίνει, τον στεναχωρεί και τον πληγώνει. Συνέχεια της αδιακρισία είναι η μορολογία, να λέγω μορίες, ανοησίες, κενότητες, η συνεχή επίσης δικαιολόγηση του εαυτού μας, η μη παραδοχή του σφάλματός μας σημαίνει αταπείνωτο φρόνημα. Οι πρωτόπλαστοι έχασαν τον παράδεισο γιατί αμετανόητα δικαιολογήθηκαν, Μερικέ φορέ οι χριστιανοί μα εισέρχονται και στο εξομολογητήριο με πολλέ και ισχυρέ δικαιολογίε και επίρρηψη ευθυνών μόνο στου άλλου, υπεραμεινόμενοι του αγαπητού και, κανακενε... και κανακεμένου εαυτού του. Η υπερβολή του λόγου χρειάζεται συχνά συγκράτηση και τη γιατί δεν ωφελεί η μεγαλοποίηση των πραγμάτων. Μεγάλο πρόβλημα έχει ο υποκριτικό λόγο που κρύβει τα αληθινά αισθήματα, παρουσιάζει ένα πλαστό πρόσωπο εμφανίζει το ενάρετο και κιόσιο δόλια για να εξαπατά και να κερδίζει την εκτίμηση. Αυτή η στάση είναι σαφώς αξιοκατάκριτη, φαρισαϊκή, ονειδηζόμενη αυστηρά από τον Κύριο. Πρόκειται για μια ανεπίτρεπτη μασκοφορία και ηθοποίη για τους χριστιανούς, όπως βεβαίω και η προσποίηση, ο αφυσικό τρόπο και ομιλίες, ο και τόσες σημαντικές ακόμη της γλώσσας είναι η προδοσία, η παράβαση και αθέτηση ηθικών υποχρεώσεων που είτε μου επιβάλλονται από την ηθική ή έχω υποσχεθεί και αναλάβει, η αποκάλυψη μυστικών, η φανέρωση εξομολογήσεων, η κατάδοση από πρόθεση ή επερισκεψία, η διάλυση μακρών φιλιών και συνεργασιών ή και συζυγιών, ένας ακάθαρτος νους και μια πονηρή καρδιά αφήνουν τη γλώσσα άφρακτη, Ασυμάζευτη, απρόσεκτη, ώστε να φιλονικεί, να λογομαχεί, να τη λέγει πάντα, να εναντιολογεί, αντιτίθεται και έχει αντιρρήσει, να αυθαδιάζει, αυθερετεί, περιφρονεί, ψεύδεται, ιεροκατηγορεί, βλασφημεί, υβρίζει και επιπόλαια ορκίζεται. Μάλιστα, μερικέ φορέ η όρκη είναι και αστεί. Όπω στην περίπτωση που αναφέρει ο Βεργετινό καθώς αναφέρει ο Αβάζο ημάς. Τον πλησίασε κάποιο και του είπε πως ο συγκάτοικός του από διαβολική ενέργεια τον εχθρεύεται και δεν του μιλά και παρότι μετανοεί ο ίδιο ο δεν θέλει να συμφιλειωθούν. Ο Αβάζ τον πλησίασε και του είπε τα πρέποντα και ωφέλιμα για την περίσταση. Ενώ φάνηκε ότι πείθεται στο τέλος του λέει πως δεν μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί του γιατί ορκίστηκε στο σταυρό να μην το κάνει. Χαμογελώντας ο Αβάζ του λέει Δηλαδή, αδελφέ, είπε, «Μα τον Τίμιο σταυρό σου, Χριστέ, δεν θα φυλάξω τις εντολές σου, αλλά θα κάνω το θέλημα του εχθρού σου διαβόλου». Όχι μόνο δεν οφείλεις να κρατήσεις τον όρκο σου τον οποίο κακό έκαμε, έκαμες, αλλά να μετανοήσεις πρέπει και να λυπηθεί γι' αυτό και να καταδικάσεις την προπαίτειά σου και να μην παγιδευτείς και πάλι όπως έπαθε ο Ηρώδης που για να τηρήσει τον όρκο του έπεσε στο μεγάλο εκείνο της φωνοκτονίας με τον αποκεφαλίσει τον τίμιο πρόδρομο. Συγκινήθηκε τότε ο αδελφός και έβαλε μετάνοια στον αδελφό του... και στον αβά του και συμφιλιώθηκε και συγχωρέθηκε. Σας κούρασω όμω με τα πολλά μου λόγια. Ύστερα από την κουραστική αυτή περιγραφή που όλου μάλλον κάπου μας συλλαμβάνει ως τέστες... θα πρέπει να δούμε σύντομα τι θα πρέπει να γίνει. Αφού αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα πραγματικά... Κάτι θα πρέπει κάποτε να κάνουμε. στα τον δεσποτάν σαρκοτιστικι οσας περιγραφες δε σαρκος προσλιπτικι γαρ τεταίλι ο ματα ανέλαο θε τον την να τον апостоλο Όσο πιο σύντομα βέβαια αυτό θα γίνει, τόσο συντομότερα θα απελευθερωθούμε και θα αισθανθούμε άνεμο ανέσεως πολίς. μπορούμε ασφαλώς να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γνωστά αμαρτήματα της γλώσσα και όσα σχετίζονται με αυτή. Έχουμε τη δυνατότητα να τα αποβάλουμε αν πραγματικά το θέλουμε. Μπορούν να συγχωρεθούν αν κατατεθούν στο εξομολογητήριο. Ταπεινά φρονούμε όμω πω το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Η συχνότητα των αμαρτιών αυτών η εντασή του η διάρκειά του, ο τρόπος με τον οποίο τα έχουμε οικειοποιηθεί και αποδεχθεί, η αιμονή μας σε αυτά και η έλλειψη, η έλλειψη διορθώσεώς μας έχουν διαμορφώσει μια παγιωμένη, παθολογική και δυσκολοθεράπευτη κατά, κατάσταση. Έτσι συμπεραίνουμε ότι απαιτείται αντιμετώπιση της κύριας αυτής αιτία που προκαλεί την οσυρή αυτή κατάσταση και που είναι η λανθασμένη νοτροπία που διαθέτουμε Κατά τον πατέρα Θανάσιο, τον μετεωρίτη. Φοβάμαι πω η νοοτροπία αυτή έχει καταστεί κυρίαρχη στον πολλή κόσμο και μάλιστα θεωρείται δεδομένη, κατοχυρωμένη ιδεολογικά ως ανεξαρτησία, ελευθερία, δικαίωμα και προσών και ότι είναι η μόνη ορθή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Να λέμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, σε όποιον θέλουμε, δίχως να υπολογίζουμε τίποτε. Όπω λέγει ο Καμή, είχα δίκιο, έχω δίκιο, πάντα θα έχω δίκιο. Δυστυχώ οι πολλοί των ανθρώπων έμαθαν να σκέπτονται, να συμπεριφέρονται, να ενεργούν και να εκφράζονται στη ζωή τους αρκετά λαθεμένα. Μάλιστα επιτρέψτε μου να πω πως έχουμε ενστερνηθεί τόσο πολύ αυτή την κοσμική νοοτροπία ώστε λησμονήσαμε την ευαγγελική γλώσσα της αγάπης, της ταπεινώσεως, της αλήθειας, της συγχωρητικότητας, της επιοίκειας, της ανεκτικότητας, της θυσίας και προσφοράς. Καθε άλλη άποψη εκτός της δικής μας φαντάζει άγνωστη, απόκοσμη, ξένη, ανεδαφική και ανεφάρμοστη, όχι για μας. Λυπάμαι που θα το πω και μακάρι να κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως ουσιαστικά δεν επιθυμούμε πολύ να αλλάξουμε ριζικά νοοτροπία γιατί έχουμε επαναπαυθεί και ασφαλιστεί στη διακόσμηση που από ετών έχουμε πραγματοποιήσει εντό μα και δυσκολευόμαστε και φοβόμαστε την αλλαγή του παλαιού εαυτού μας και τον συντηρούμε επιμελημένα. Έχουμε δρεώσει καλά μια επίπλαστη νομοιοποίηση και παραδοχή των λεγωμένων απαράβατων δικαιωμάτων μας. Έχουμε οικοδομήσει τον δικό μας πύργο με τους ωραίους λογισμούς μας, τις αταρακούνητες πεπιθήσεις μας, τις επιλογές και ιδέες μας, από τις οποίες δεν θέλουμε να εξέλθουμε και δυστυχώς παραμένουμε εκλοβισμένοι στα πάθη μας. Έτσι όμως παρατηρείται μια φοβερή του Ορθοδόξου Φρονήματος και της αγιοπατερική Παραδόσεως, που συνίσταται στη θερμή αγάπη και συνεχή ακολούθηση μια, μιας λανθασμένης νότροπιας. Πρόκειται για μεταλλαγμένο χριστιανισμό και επιλογή εντελώς λαθεμένων προτύπων στη ζωή μας. Απομακρυνθήκαμε από την Αγιοτόκο Παράδοσή μας και επιλέξαμε νέους οδούς. Είναι μεγάλη ανάγκη επανατοποθετήσεως και επαναπροσδιορισμού της ζωή μα όλη στις ευαγγελικέ Αρχές, το παράδειγμα των Αγίων μας. Έτσι θα αποβάλουμε το κοσμικό φρόνημα και με την άσκηση και ταπείνωση στην προσευχή και τη μυστριακή ζωή θα αρχίσουμε να βαδίζουμε στην ευθεία ορθοστατούντες και χαιρόμενοι μέσα στη μετάνοια και την εκκλησία. Όσα αναφέραμε τα αναφέραμε με αγάπη και όχι με σκληρότητα και από απόμακρα. Μην νομίζετε ότι εμεί δεν σφάλουμε, δεν παρασυρώμαστε, δεν λανθάνουμε, δεν θα πρέπει να ζητούμε συγχώρεση και να μη συχνά εξομολογούμεθα. Σα ομιλούμε ω είναι ασθενεί, ευάλωτοι, ευόλυστοι και παρασυρώμενοι από τη γλώσσα. Αδελφικά όμω παρακαλούμε για μια ιδιαίτερη προσοχή προ καλύτερη πνευματική πορεία. Δεν έχουμε ακόμη γνωρίσει την πολυτιμότητα τη ενδεδειγμένη σιωπή. Μια σιωπή όχι από υπερήφανη στάση, ακατεδεικτικότητα. Φοβία, δειλία ή μειονεξία, αλλά επιλεγμένη, προσεκτική, σοβαρή και ταπεινή. Δεν αφήνει να έλθει ημιονεξία, εξαφθεί ο θυμό, να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Σιωπά κανεί από αγάπη και φόβο Θεού, από αγάπη και σεβασμό προ τον συνάνθρωπο. Σιωπά κανεί όχι γιατί δεν γνωρίζει να μιλά, γιατί δυσκολεύεται να απαντήσει, γιατί δεν έχει γνώμη, αλλά από ειλικρινή, ταπεινή διάθεση. Ο μοναχό καταξιώνει σιωπή του μόνο έχοντα κουβέντα με το Θεό. Προσευχόμενο. Όσο Ιωάννη τη Κλίμακο λέγει, πω ο φίλο τη σιωπή προσεγγίζει το Θεό συνομιλώντα μυστικά μαζί του και φωτιζόμενο από αυτόν. Η σιωπή είναι χάρισμα των συνετών, γνώρισμα των ενάρετων, η φωνή των φίλων του Θεού, των Αγίων. Ίσως σε μια φλίαρη εποχή και ένα πολύβουο κόσμο, να ακούγονται πολύ παράξενα τα λόγια αυτά. Ο θόρυβο, η ανησυχία, η ταραχή, η πολυγλωσία και η των ημερών μα. Έχει αρκετά κουράσει πολλού. Έχουμε ανάγκη από τη θεραπεία τη σιωπή, τη ησυχία. Σιωπή όχι μόνο των λόγων, των πολλών περιτών και ανιλικρινών, αλλά και των λογισμών. Η σιωπή μαλακώνει την καρδιά, την κάνει να υπομένει και να συγχωρεί. Η σιωπή υποδηλώνει σοφία, πνευματική αρχοντιά, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια. Χρειάζεται όμω διάκριση και γνώση πότε θα λυθεί, γιατί είναι απαραίτητη και η ομιλία. Να μιλάμε όταν πρέπει, όποτε πρέπει και όσο πρέπει. Να μιλάμε όχι απλώς για να μιλάμε. Σημασία έχει τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, γιατί θα το πούμε, σε ποιον θα το πούμε. Δεν είναι πάντοτε δείγμα ευφίας να λέμε πολλά. Η επίδειξη γνώσεων δεν είναι πάντα απαραίτητη και μάλιστα όταν δεν ζητείται από κανένα. Ένας σοφός λέγει αρκετές φορές δεν ξέρω, ενώ ένας άσοφο όλα πάντα τα ξέρει. Μερικές φορές στην πολυλογία μας επενδύουμε... Ή δικαιολογούμε για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ή για να συμπαρασταθούμε ή να βοηθήσουμε κάποιον. Την επικαλούμαστε <coughs> ω έκφραση αγάπης και οικειότητος. Όποιον αγαπάμε δεν τον κουράζουμε, δεν τον πιέζουμε, δεν τον φορτώνουμε. Η αγάπη, η φιλία και η συγγένεια δοκιμάζεται, κρίνεται και κοσκινίζεται από τα λόγια. Η αγάπη αντέχει και στερεώνεται και στη σιωπή. Η αγάπη κυρίως είναι πράξη, θυσία, προσφορά, υποστήριξη και ενδιαφέρον, όχι πάντα με λόγια. Το έμπρακτο παράδειγμα και οι προσευχοί βοηθούν πιο πολύ. Υπάρχουν αδελφοί μου και προσευχές ή οπηλές ή ολιγόλογες. Γεννηθείτε το, το θέλημά σου, κύριε Λέισον, λάλη κύριο δούλο σου ακούει. Ο Χριστός είπε να μη βατολογούμε στις προσευχές, να μιλάμε πολλά, περιτά και νοφελή. Γι' αυτό και οι Πατέρε συμπίκνωσαν όλα τα ανθρώπινα αιτήματα μόνο σε πέντε μικρές λέξεις κύριε Ιησού Χριστέ, με». Πολύ πολλές φορές μετάνιωσαν γιατί μίλησαν, αλλά κανείς τόσο γιατί σιώπησε. Όταν πλησίαζε να τελευταίσει ο Αβάς Παμβώ, βρίσκονταν πλησίον του αρκετοί Άγιο Πατέρε και είπε: Από τότε που ήλθα σε αυτή την έρημο, δεν μετάνιωσα μέχρι τώρα για κάποιο λόγο που είπα. Έτσι πηγαίνω στο Θεό σαν να μην άρχισε ακόμη την πνευματική ζωή της Θεοσέβειας. Μάλιστα λέγει περί αυτού ο Παλάδιος πως ποτέ δεν έσπευσε να απαντήσει σε κάποιον που του υπέβαλε απορία από την Αγία Γραφή, αλλά έλεγε πως δεν βρήκε ακόμη τη σωστή απάντηση και πολλές φορές περνούσαν και τρεις μήνες για να δώσει τη ζητούμενη απάντηση. Έτσι όλοι τον σέβονταν και τις απαντήσεις τους δέχονταν ω από Θεού. Ο Αβάς Βαρσανούφιος λέγει σε ένα μοναχό που τον ρώτησε αν πρέπει να διορθώσει τον αδελφό του. «Όταν είσαι ταραγμένος να μην μιλάς, γιατί το κακό δεν φέρνει καλό. Ό,τι λέγεται με ταραγμένη καρδιά δεν αναπάβει αυτόν που το ακούει και δεν τον διορθώνει. Να υπομένουμε και όταν ηρεμήσουμε τότε να μιλήσουμε ειρηνικά. Και αν ο αδελφός πιστεί έχει καλό. διαφορετικά ας υπομείνουμε». Κατά τους αγίου μας, αδελφοί μου αγαπητοί, όχι μόνο να μη ευτελίζουμε τους άλλους, αλλά και να αυτοεξευτελιζόμαστε για να ελεηθούμε από τον Θεό. Μήκρινε τον εαυτό σου σε όλα μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα υψωθείς πάνω από όλους τους άρχοντες του κόσμου τούτου, λέγει ο εξέσιο αβάσης άκος σύρος. Η αυτοεξουδένωση φέρνει ταπείνωση, ενώ η εξουδένωση των άλλων δίνει υπερηφάνεια. Οι ταπεινοί επενούμενοι λυπούνται, είδα οι περήφανοι παρατηρούμενοι θυμώνουν. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς η παρακάτω του Αγίου Ισακ, αλλά και για κάθε σοβαρό άνθρωπο. Να μην έχει καλαρωμένες τις αισθήσει, απρόσεκτη την ακοή, ασυγκράτητο το στόμα, ονειροπόλα τα μάτια. Η αγάπη έχει απλότητα και σεβασμό. Να συναναστρέφεσαι τους φίλους σου με βλάβια και να διατηρήσει αλόβητη την ψυχή σου, μη αφήνοντας την προσοχή από τα λόγια σου, ώστε να ωφελήσει και να ωφελεί. Ο Αβάσις σε Ιεσνοθετής τοργικά. Αδελφέ, αν σε στεναχωρήσει κάποιος για οτιδήποτε και χρειαστεί να τον ελέγξεις και είσαι οργισμένος και αναστατωμένος, καλύτερα μη μιλήσεις καθόλου για να μην ταραχθείς πιο πολύ όταν θα διαπιστώσει πως και εσύ και εκείνος έχει ηρεμήσει, τότε να μιλήσεις, όχι σαν να τον ελέγχεις και επιτιμάς, αλλά θυμίζοντας το σφάλμα του ταπεινόφρονα. Κατά τον Αβά Κασιανό, αν θέλουμε να αποκτήσουμε τη πρώτη πρωότητα, οφείλουμε να πετάξουμε από πάνω μας όχι μόνο την εξωτερική ενέργεια της οργής, αλλά ακόμη και την ταραχή της διάνοιας. Ο Δεαβάς Ισίδωρος συχνά έλεγε «Συγχωρήστε τους άλλους για να συγχωρεθείτε κι εσείς». Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα πολλά. Ας αρχισθούμε σε αυτά από αδελφοί μου Νομίζω είναι υπεραρκετά. Η παρούσε περίοδο τη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να εργαστούμε στο σημαντικό αυτό αγώνα τη εγκράτεια τη γλώσσα, τη διακριτική καλολογία και τη αποκοπή από κάθε κακολογία. Η Παναγία μα κι όλοι οι Άγιοι επικαλούμενοι θα μα συνδράμουν και για την ιστεία τη γλώσσα. Μα θα συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Καλή νύχτα. Μεταξύ Αποδείπνου και μεσονικτικού. <Συγλώνα> Λόγι από τον Ιερό άθωμα. <Συγλώνα> Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη.